προσωπική μου άποψη είναι ότι στις εκλογές θα πάμε με ένα πολύ πρακτικό δίλημα. Μητσοτάκης ή χάος. Μητσοτάκης ή χάος. Έτσι μας έθεσε το δίλημα, χτες βράδυ στο Κόντρα, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Θα πάμε στις εκλογές, η προσωπική του γνώμη είναι αυτή πεποίθηση, με το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος. Να το κάνουμε λίγο καλύτερο. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι εκλογές θα πάμε με ένα πολύ πρακτικό δίλημα. Χάος ή χάος. Άσε τι κάνει παιδί μου, στο ομοί, ότι ανάκτηση τώρα, ομοί είναι τα πόδια. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι στις εκλογές θα πάμε με ένα πολύ πρακτικό δίλημα. Χάος ή χάος. Oh. Oh. Γιατί ψηφίζει, αυτό το πολύ πρακτικό δίλημα σύμφωνα πάντα με την προσωπική γνώμη, άποψη του Μπάμπη Παπαδημιτριού. Είναι ένα δίλημα, όντω είναι πολύ σοβαρό, γιατί ή χάο θα ψηφίσει ή χάο θα ψηφίσει. Ό,τι και να ψηφίσει πάντω, το χάο θα σου βγει. Το χάο προπάρχει έτσι και αλλιώ και βοηθάει σε αυτό πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση, η... το υπεροκειάνιο που αρκεί να στρίψει, η Ευρώπη μα, η Ήπειρο μα, οι θεσμοί τη, η ολοκλήρωσή τη. και με όλα αυτά που κάνει ω μέτρα αντίπινα για την Ρωσία λόγω τη συμβολή στην Ουκρανία και πώ έχουν γυρίσει μπούμεραν και πώ το πληρώνει οι ευρωπαϊκοί λαοί και πόσο τη δισεκατομμύρια κερδίζει η Ρωσία μέχρι τώρα λόγω των κυρώσεων τη Ευρώπη που υποτίθεται θα τη θερούσε πάρα πάρα πολλά. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, το δίλημα είναι χάο ή χάου, νομίζω είναι πιο σωστό από το μιτσιτάκι χάου, αλλά την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά που έρχεται ο χειρότερο χειμώνα. Μετά το 1942 κυκλοφορούν κάτι βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού μας, από το Σαββατό βεβαίω, στα Χανιά, με το μαγιο. Είναι ανάμεσα στους λόμενους, πάει και σε μια ταβέρνα, έχουν σταματήσει και ένας οριβατικός οδηπορικός σύλλογος, αμέριμνος, βγάζει σέλφι με όλα, λίγο πριν ξεκινήσει ο χειμώνα με όλους, λίγο πριν ξεκινήσει ο χειμώνα του 1942. Κάποια στιγμή εκεί που βγάζει τις selfie και είναι ευτυχισμένος και περιδιαβαίνει μιλάει και για το φαράκι της Αράδενας που το πέρασαν αυτά τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου του λέει ένας εκεί τύπος δεύτερη φορά σε 15 μέρες που σε βλέπω εδώ και σκεφτόμουν οι Έλληνε. το σκέφτηκα έχουμε τη δυνατότητα μέσα σε 15 μέρες να πάμε στον ίδιο τόπο εξοχής Πεζοπορικός όμιλος φούρμα ο άτομα αυτό βλέπω Έχετε κάτι άλλη πάλι σας παγιά. η να رأτε να εμείς Πρώτος θα να πολύ ωραία Δεν Όχι. Ε, και Όχι. και να θες να την βλέπετε καβέκο σαν διαλέγεις βεράω ναι και πριν για εβδομάδες πάλι το και πριν εβδομάδες πάλι και πριν και εβδομάδες άκουσε αυτό που του είπε ο ότι και πριν δύο εβδομάδες πάλι εδώ ήσασταν αλλά προτίμησα να μιλήσει για το φαράγγι εκεί για την αράδα να πως την έχει περάσει, την έχει περάσει 20 φορές πως την πέρασαν οι άνθρωποι εκεί ωραία όλα αυτά οπότε έχουμε πρωθυπουργό που Τα έχει τακτοποιήσει όλα, εγώ έτσι το βλέπω Την αισιόδοξη πλευρά Τα έχει όλα τακτοποιημένα άριστα Πάνε όλα, όχι ρολόι Πιο πάνω από ρολόι, τι μπορεί να είναι πιο πάνω από ρολόι Ε, εκεί λοιπόν σε αυτό το επίπεδο είμαστε Οπότε δικαίω το άνθρωπος Και κάθε 15 μέρες να βρίσκεται στο ίδιο σημείο Για να φορτίζει μπαταρίες Άλλο ένα happy traveler ξεκινάει και αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε εντό Ελλάδος Εκεί που το μπλε του ουρανού συναντάει το γαλάζιο. Μπήκαμε λοιπόν στο αυτοκινητάκι μα και ξεκινήσαμε την εξερεύνηση μα. Μια μικρή στιγμή ανεμελιά. Λοιπόν, εδώ κάναμε μια μικρή στάση να πάρουμε τοπικά αναψυχτικά για να ξεριψάσουμε. Αμίγδαλο και σουμάδα. Κύριο Γιώργο, εδώ είπε να δοκιμάσουμε και άλλα προϊόντα. Μέλι με βρώσιμο χρυσό. Η καθούρα το τυρί, πολύ ωραίο είναι αυτό λένε. Ε. Με καθούρα η καριά και. Πλευρό του, μανιτάρια, πλευρό του μπορούμε να φτιάξουμε ένα πολύ μεγάλο. Ένα κλειδίκο σάντουιτς. Μμ, νιάμ, νιάμ, νιάμ. -νιάμ. Αυτά είναι. Happy πάμε στη θάλασσα. εδώ πέρα στα γαλιά. Πού Φλόριντα. Στην Στον στην Το στο Στη Βενεζουέλα, <που> στο Νημιτόκι, Στα Τσακίδια. Είσαι παντού και πουθενά Που λέει ένα άλλο τραγούδι εδώ ευτυχής βλέτσας βεβαίως μαζί με Κυριάκο μισοτάκι Ταιριάζει εκεί όταν λέει πάμε στη θάλασσα Φωτίζεται ολόκληρος Αν το δείτε και το σχετικό βιντεάκι Όταν ε, μιλάει με πολίτες σε θάλασσα Σε αναψυχή, σε βουνά, σε χιόνια Είναι άλλος άνθρωπος Έχει ένα χαμόγελο από πάνω έως κάτω Του πάει πάρα πολύ η αλήθεια Του πάνε όλα αυτά τα ε, εξωτικά, τα εξοχικά. Περισσότερο από ό,τι όλα τα άλλα, όταν έχει τα διαγγέλματα, που είναι σφιγμένο και φαίνεται εκεί στο πρόσωπό του, η ευθύνη στι πλάτε του, το βάρο ενό λαού και μια κοινωνία. Έρχονται χειρότερα, όπω μα λέει ο κύριο Οικονόμου. Μετά το ξέσπασμα τη πανδημία και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, βεβαιότητε δεκαετιών κατέρευσαν με πάταγο και ο κόσμο μα άλλαξε. Χρειάζεται να είμαστε πλήρω συνειδητοποιημένοι ότι το επόμενο διάστημα θα δοκιμαστούν σκληρά οι αντοχέ μα. Τα δημόσια οικονομικά φυσικά δεν μένουν ανυπηρέαστα, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολα μακροπρόθεσμα τις κρατικές παρεμβατικές πολιτικές. Η εφιαλτική εκτείναξη των τιμών του φυσικού αερίου και η συνακόλουθη έκρηξη στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα γεγονό αναμφισβήτητο που το βιώνουμε όλοι. Η ποιότητα ζωή των πολιτών υποβαθμίζεται στην Ευρώπη. Δεν δάλει λεπωρούνται πια μόνο τα αδύναμα οικονομικά στρώματα... <σομίου> δεν δάλει λεπωρούνται πια μόνο τα αδύναμα οικονομικά στρώματα... <σομίου> αλλά και η Μεσαία Τάξη. <σομίου> δεν τα πια μόνο τα δύναμα οικονομικά στρώματα... Μιλάει για την Ευρώπη και λέει ότι δεν ταλαιπωρούνται πια στην Ευρώπη τα αδύναμα κοινωνικά-οικονομικά στρώματα. Μέχρι τώρα μας έλεγαν κάτι τέτοια, δεν λέγανε ότι η Ευρώπη είναι της ευμάρειας και πρέπει εκεί να πάμε και να είμαστε εκεί γιατί όλοι περνάνε πάρα πολύ καλά. Τώρα, επειδή αλλάζει η φρασιολογία και πρέπει να προετοιμαστεί ο κόσμος, δεν ταλαιπωρούνται μόνο τα αδύναμα οικονομικά στρώματα. Ποιο άλλο είναι αυτονόητη απάντηση και η μεσαία τάξη, όπω είπε. Οπότε όλα αυτά στην προσπάθεια, στην εκστρατεία προετοιμασία τη κοινή γνώμη για το χειμώνα του 42, που έχει ήδη ξεκινήσει. Οπότε τι μένει, Να φάμε, να πιούμε. Το άλλο το ξέρετε, θα μείνουμε λίγο στο να φάμε. Πάμε σε ένα εστιατόριο. Τι να φάω, Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Κατάλογο έχει. Α, ναι, ωραία, διάβασα. Ποιο εγώ. Ναι, ναι. Από μέσα μου. Από ωραία, να ακούσω και εγώ. Εστιατόριον Ιαλικαρνασό. Πλατεία κουνουντουρού 35. Όχι αυτά, ε. Αλλά Τα φαγιά. Α. Ακρίδα τη Χαλκίδας. Τίποτα πιο εκλεκτό. Ακρίδα Καλαμών. Τίποτα πιο εκλεκτό. Κατσαρίδα μεσολογείου, Όπως λέμε, Αυγοτάραχο μεσολογείου. Ακρίδα Μεσολογίου. Πιο εκλεκτό. Σκαθάρι. Πιο εκλεκτό. Πόδια. Φερέ μια γιαχνη. Εσύ θα τρως ακρίδα, θα τρως σκαθάρι, θα τρως αράχνη, θα τρως ό,τι υπάρχει και κινείται πάνω στη γη, κατσαρίδες, και αυτοί θα τρώνε οι το κρέας. Έχει και ταξικό πρόσημο η τοποθέτηση του Βελόπουλου που εδώ και έκανα τρίμερο, μιλάει όλο για αράχνες που θα τρώμε, για κατσαρίδες, για σκαθάρια, είναι και κατσαρίδες Μεσολογγείου, αράχνες επίσης Μεσολογγείου και καλαμών. Γενικώ το χειρίξει σε όλα αυτά Εδώ το έθεσε και ταξικά ότι κάποιοι θα τρώνε το κρέας Και όλοι άλλοι θα τρώνε τις ε, ακρίδες σαράχνες Όλα αυτά όμως είναι ορεκτικά Πρωτεϊνούχα μεν Πολύ νόστιμα δε Αλλά είναι ε, ε, ορεκτικά Το κυρίως γεύμα μας το προτείνει τώρα Επειδή κάποιοι στα site άρχισαν να κοροϊδεύουν αυτό που είχα πει πριν πολύ καιρό Να τρώμε ανθρώπους Ο κανιβαλισμός προσβρόσιμ Να τρώμε ανθρώπους. Ο κανιβαλισμός προσβρόσιν. Φάει η αράκρυνη. Απο... Δεν σκοπίζω ποιος είναι. ρε. Όχι ρε, αράχνη αράκρυνη της σκοπίζω ποιος είναι. Άσε το τηγάνι παιδί μου, Το ομοί, τι αράχνη σου λέω τώρα. Ομοί είναι. Τα πόδια. Προφανώ ο Μήτρο έχει τη αράχνη. δεν χάνει όλη τη γεύση. Αυτό που λέμε για τα φρούτα, πρέπει να τα τρώσω. Μα, το χυμό, πριν μείνει πολλή ώρα, γιατί φεύγουν οι βιταμίνε, χάνονται κάπου πηγαίνουν. Οπότε εδώ προτάσει είναι και μεσημέρι, θα μαγειρεύεται και κάποιοι. Σωστέ, ό,τι πρέπει, για το χειμώνα του 42 που έρχεται. Το θέμα των παρακολουθήσεων παίζει ακόμα ψηλά. Χθε βράδυ στην ΕΡΤ, στο Δελτίο Ιδήσου, το παρουσιάζει πια ο Γιώργο Κουβάρα, είχε καλεσμένο τον κύριο Τασούλα, πρόεδρο τη Βουλή. Εσείς μιλάτε ελεύθερα στο κινητό σας Εγώ μιλάω ελεύθερα στο κινητό μου Και ε, μιλάω ελεύθερα και διαζώσεις Δεν διαφέρει ο τρόπος που μιλάω ε, Δεν έχω την αίσθηση ότι παρακολουθούμε Και νομίζω πως Από ένα και αν σημείο δεν την είχε την αίσθηση, α, αλλά Από ένα σημείο και μετά Αυτή η αίσθηση ότι οι πάντες παρακολουθούνται έχει και ένα στοιχείο απονομής στον εαυτό μας της σημασίας κάποιου ο οποίος αξίζει να παρακολουθηθεί Φοβούμε κύριο Κουβαρά mm -hmm. αλλά μείνει μεταξύ μας ότι δεν έχω τίποτα ενδιαφέρον να mm -hmm. με παρακολουθήσει Εδώ στο τέλο είπε την αλήθεια. Ποιος, ποια υπηρεσία να παρακολουθήσει τον Τασούλα και για ποιον ακριβώ λόγο. Το είπε ο άνθρωπο, το κατάλαβε. Έλεγε στην αρχή: Μιλάω άνετα, δεν με παρακολουθούν, δεν νιώθω να με παρακολουθούν και τελικά δεν τον παρακολουθεί και κανεί. Το πιστεύει και ο ίδιο. Νομίζω κάπω έτσι πρέπει να είναι, εκτό αν έχουμε τέτοιε δυνατότητε τεχνικέ, να φτάσει η παρακολούθηση μέχρι και τον πρόεδρο τη Βουλή, τον κύριο Τασούλα. Έχουμε Υπουργό Υπουργείου Ανάπτυξης με πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλους τους τομείς και καθημερινά του δίνουν άριστα όλοι από το εξωτερικό όποιος τον συναντάει, του δίνει άριστα ο, πρωθυπουργός του προφανώς που τον διόρισε του δίνουν άριστα ψηφοφόροι, τα κανάλια του δίνουν άριστα τον έχουν μέρα παραμέρα αν όχι κάθε μέρα σε κανένα κανάλια και πήγε και χτες βράδυ στην ε, ε, έκθεση βιβλίου στο Ζάπιο Και εκεί μίλησε ο αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξη. Εμένα μου πάντοτε οι δυναμικέ διεκδικήσει των ετοιμάτων, είναι στοιχείο τη διαλεκτική του κοινοβουλευτισμού και τη δημοκρατία και είναι καλοδεχούμενο. Αλλά είναι εξαιρετικά ευτυχή όχι μόνο γιατί είμαι συνδιοργανωτή σήμερα του φεστιβάλ του Ζαπίου και στην Επέτειο των 50 ετών, αλλά είμαι συνδιοργανωτή, θα μου επιτρέψετε, δεν είναι καλό να το λέει κάποιο τον εαυτό του, αλλά εδώ το, το λένε τα νούμερα, και ο λίγο γουρλή. Διότι στα 30 και πλέον χρόνια που έχουμε στο φεστιβάλ τόσο μεγάλη συμμετοχή δεν αυξάνει. Μα τι που αναψέχετε. Μα τι προαψέγεται. Αλλά είμαι συνδιοργανωτή. Θα μου επιτρέψετε, δεν είναι καλό να το λέει κάποιο τον αλλά εδώ το λένε τα νούμερα. Και ο λίγο ο Μα τι υπουργό ανάπτυξη έχετε, <σχένι> Νομίζω τον καλύτερο υπουργό ανάπτυξη. Έχουμε τον καλύτερο υπουργό ανάπτυξη. Δεν ξέρω αν αξίζει και σε αυτόν τον τόπο, αν αξίζει σε αυτόν τον λαό, να έχουμε έναν τέτοιο υπουργό ανάπτυξη. Και επειδή κανεί δεν το λέει, βγαίνει και το λέει δημόσια στην εισήγησή του και στην τοποθέτησή του στο φεστιβάλ βιβλίου στο Ζάπιο. Να παραμείνουμε λίγο στα έντομα. Όχι αυτά που μας προτείνει ο Βελόπουλος ε, αλλά στα άλλα που μας ήρθαν εμά ως συνειρμός για αυτά που λέει ο κύριος Οικονόμου που γράφει καθημερινά και δεν έχει καμία ντροπή και έχει το θάρρος να βγαίνει και να τα λέει στο press room. Είναι βέβαιο ότι τον τελευταίο καιρό η Ευρώπη γνωρίζει ευρύτερους πολιτικούς κλειδονισμούς που σε ήδη επέφεραν ακυβερνησία ή δομική αστάθεια. Η Ελλάδα παραμένει εξαίρεση. Είναι μια χώρα με σταθερότητα Ασφάλεια Καμαρώνι και τα τη Ισχυρή και αποτελεσματική κυβέρνηση Η κυβέρνηση με πλήρη συνέστηση της κατάστασης και διαχειριστική επάρκεια πιτσίλες, και διαχειριστική επάρκεια Έχει ήδη εφαρμόσει κλιάδα μέτρων Όλο το καιρό και θα Σε ό,τι αφορά τη στήριξη της κοινωνίας Για όλες τις πτυχές του οικονομικού της βίου Και διαχειριστική επάρκεια και Η κυβέρνηση είναι ισχυρή, είναι σταθερή Πότε... Η κυβέρνηση είναι ισχυρή, είναι σταθερή Πότε... Δίτσα, μικρή πεταλουδίτσα που ζωντάνεψε, είχε γαλάζια φτερά και ζωντάνεψε με αυτά που άκουγε από τον μου ότι έχουν επάρκεια κυβερνητική και όλα τα υπόλοιπα. Ε, εκθέσεις ιδεών που τις γράφει κάθε μέρα και βγαίνει και τις λέει στο press room. Τα πάντα σας έχουμε σήμερα Κρίδε, κατσαρίδες, ό,τι πιο λαχταριστός, καθάρια. Εδώ είχαμε πεταλούδες με τα γαλάζια τη φτερά και τώρα έχουμε και τα υπόλοιπα. Νυχτερίδες και αράχνες Έχουν χτίσει φωλιά Μέσα στο έρημο Και άδειο σπίτι Όσο λείπεις μακριά Νυχτερίδες Μιχάκια μικρά Γλυκιά μου Μου κρατούν συντροφιά Μύρισε γνυκιά μου Τώρα tora, όταν λέω τώρα, τώρα Στην αγκαλιά μου Στα βασανά μου Ας το τηγάνι παιδί μου Στο την ανάκτηση λέω τώρα Μη μ' απαρνηθείς Ο Με Ποιος. Μια καρδιά που φωνά, Τελοπόν να γιατρέψεις ξανά μην Καλιά πάω, για πω, για πάω, μην Άντα από εδώ πέρα. Είναι το τραγούδι. και Καράκη όλα τα βάλαμε μιγάκια, ό,τι υπήρχε σε έντο, έντομο, σε έντομο. σε έντομο, το έντιμο είναι λίγο δύσκολο. έντομο βρίσκουμε πάρα πολλά που έχετε καταλάβει. Ότι υπήρχε το βάλαμε γιατί είναι και μια νεκρή μέρα. Διότι εμεί εδώ τροφοδοτούμαστε καθημερινά από, από, από αυτού που βγαίνουν ειδικά το πρωί στα κανάλια και λένε την άποψή του. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, συνδικαλιστέ, αστυνομικοί και διάφοροι άλλοι ψυχολόγοι. Αλλά σήμερα δεν είχε ενημέρωση από το πρωί γιατί κάνουν απεργία οι συνάδελφοι στα κανάλια. Επειδή η κυβέρνηση θέλει να αλλάξει τον νόμο Παπά που όριζε ότι θα είναι 400 εργαζόμενοι σε κάθε κανάλι, θέλει να του κάνει 250 ή 40, θα σα γελάσω. Θέλει να το μειώσει πάρα πολύ πάντως. Οπότε έχουν σήμερα την πρώτη από σειρά απεργιών και πολύ σωστά κάνουν. Υπάρχει μία λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει αυτή την κυβέρνηση. Φαντάζομαι σας έρχονται πάρα πολλέ, αλλά θα μας βοηθήσει νομίζω βρήκε μια ωραία ο κύριος Χατζηδάκης, υπουργό αυτής της κυβέρνησης. Έχει βαθύ τραύμα η κυβέρνηση αυτή την υπόθεση της κυβ... κοστής πολιτικά. Η κυβέρνηση προσέξει. Η κυβέρνηση, όπως νομίζω υποπτεύεται ο κόσμος, είναι μία όπως νομίζω υποπτεύεται ο κόσμος είναι μια κουρελού. Φίλες και φίλοι, η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Έχετε πάει στο μοναστηράκι να πάρετε κουρελού. Να δείτε τι τιμέ παίζουν σε αυτά τα βίντεο κομμάτια. Παλιά τι τρώναν, τι είχαν και για πόρτε, είχε πολλέ κουρτίνε, είχε πολλή χρησιμότητα. Τώρα, πολλέ χρησιμότητε. Τώρα δεν υπάρχει. Οπότε, ω βίντεο αντικείμενο, φαντάζομαι κάπω έτσι το θεώρησε ο κύριο Χατζηδάκη. Αλλά θυμηθήκαμε και μια παλιότερη δήλωση του κυριακού Μητσοτάκη που είχε περιγράψει με την ίδια ακριβώ λέξη. Τα ίδια χρώματα, γιατί είναι και πολύχρωμες οι κουρελούδες, τι είναι συγκεκριμένη εδώ κυβέρνηση. Άρα έχουμε και περιγραφή της κυβερνήσεω, Τι άλλο θέλουμε, 2, 10, 80, 80, θέλουμε επικοινωνία. Να τα λέμε ο ένας με τον άλλον. Είμαστε Ελληνόπουλα όλοι και πρέπει να μοιραζόμαστε. Αγωνίες, πάθη, πόθους και άλλε λέξεις από ποιοι... Radio papaquiparapolitical.gr, να μια λέξη από πριν τα παραπολιτικά. Σε αυτό το mail στέλνετε ό,τι θέλετε, το βλέπω εγώ εδώ. Δημήτρη Χίρκο, ρεχμήν στον ήχο. Ελληνοφρένια.gr, το οποίο σημαίνει site ο ομιλό Ελληνοφρένια και μα ακούτε τώρα, live μετά ηχογραφημένου. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρο του λαού, κολλάει και στι πρώτε διαφημίσει. Αφού πηγαίνουν όλα τόσο καλά Όπως ακούω τώρα Με το Σταϊκούρα Όλους αυτούς Η Ελλάδα έχει χτίσει Ισχυρές γραμμές άμυνας Με αποτέλεσμα Πολλά νοικοκυριά Να έχουν αυξημένο εισόδημα Ώστε να καλύψουν Τμήμα αυτών των αναγκών. <Τουρισμός> Πράγματι. Όλα. Έχουμε χτίσει βάσει, άμυνε κτλ. Έχουμε γραμμέ, Έχουμε γραμμέ άμυνα. Τώρα τι γραμμέ ρουφάνουν αυτοί για να λένε τι μαλακίε δεν τι ξέρω. Ναι. Μήπω ζουν μερικοί, όχι μόνο αυτοί, και αυτού που του υποστηρίζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν, α πούμε, δεν θα πεινάσουν αυτοί, δεν θα κρυώσουν. Τα παιδιά του θα πάνε στο σχολείο, θα έχουν τα ρούχα του, θα έχουν τι άντρε και καινούριε. συγκεκριμένα, ναι. Όλα αυτά που λε, ναι, ισχύουν. Δεν θα πεινάσουν. Α, τα παιδιά του θα έχουν τσάντε και ρούχα καινούργια, μην ανησυχεί. Ναι. Αυτό Πώς? Δεν σ' ακούω. Κρίμα. Όλοι στεναχωρήθηκαν με αυτή την εξέλιξη. Καταλαβαίνατε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Όταν θαυμάζει το Σοβιετικό καθεστώ, το να κατηγορούσε άλλου για παρακολουθήσει τηλεφώνω, πάει πολύ. Ε, καλά. Εντάξει, <στοί> δεν θαυμάζει και τον πατακό κύριο Γεωργιάδη, Έχει, με τον πολύ οποίο πολύ καλύτερο στο το και... σωβητικό καθεστώ, παρόλο. Συλεστή. Τι γίνεται. Καλά. εσύ. θα χρονών και είχα την ατυχή να γνωρίσω δύο χούντε. Πέσω μαλάκα στο φασίστα, που θα μα πει ότι ήταν καλύτερο στο βιβλικό καθεστώ. Έχω γνωρίζει δύο χούντε, μία του πατακού με τον Παπαδόπουλο και μία του Κούλη. Έτσι για να μην ξεχνάμαστε. Θυμάσαι στο χρηματιστήριο που πηγαίναμε να πάρουμε τη Ρόπιτα και τρέχαν οι μετοχέ από πάνω στο τη το θυμάσαι. Το κλίμα που λέμε, δημιουργούμε κλίμα. Άκου λέει. Τι στην παραλία και ήταν όλοι μεσομόνε εφημερίδε και διαβάζαν για τι μετοχέ. Το ίδιο ακριβώ νιώθω τώρα με μυτσοτάκι και άδωνοι για την ακρίβεια το χειμώνα. Δημιουργούν και μαζί με τα κανάλια, δημιουργούν κλίμα. Κατάλαβε φτώχεια στην Αγγλία, φτώχεια στη Γερμανία, φτώχεια στην, στην Γαλλία. Οπότε λέτε, εσύ, 5 ευρώ το κιλό είναι Μια χαρά είναι! Μια χαρά! χαρά. Κατάλαβε το πώ δημιουργεί το κλίμα! Κατάλαβα. Να σου πω, ξέρει γιατί θα ψηφίσει ο Τσίπρα? Μπορώ να σου πω ή βαριέμαι. Βαριέμαι, αλλά για πέσει. Ωραία. Λοιπόν, έρχεται ο Μητσοτάκη. Κατευθείαν τον Αύγουστο που βγήκε ο Μητσοτάκη, κάνανε αβάντα στα λεωφορεία. Κατευθείαν του, κάνανε αβάντα μέσα σε ένα μήνα. Για τα ταξίμιλάμε, εκδώσαν τη δουλειά στα λεωφορεία. Μα άφησε τον Εύκα από 185 που μα τον είχε αυτό ο Άγιο ο Τσίπρα, μα τον πήγε 220. 185-220 είναι 20% άφηση. Ναι. Και μετά, πάμε παρακάτω. Πάμε σούπερ μάρκετ, πάμε χινόχρηστα, πάμε καύσιμα, πάμε, πάμε, πάμε. Δώσε όλα αυτά που ξέρει ο κόσμο. Γι' αυτό θα ψηφίσω τσίπρα και θα γκοτώ. Περίμενε, ρε, παιδί μου, αυτό πέ... είναι λόγο να μην ψηφίσει μυτσοτάκι, όχι να ψηφίσει τσίπρα. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, ε, καταλαβαίνω ε, γιατί ε, δεν δε θα ψηφίσει μυτσοτάκι, αλλά έχω να σου πω και άλλου 10 λόγου να μην ψηφίσει τσίπρα. Εσύ, όρεξη, βαριέσαι. Για πε, όχι, όχι για πες, για πες, για πες, Γιατί πρέπει ε, να σου μιλήσω για μια πενταετία ολόκληρη. Όχι, για τους πληστηριασμούς Ά, θα σου πω, το για υπάρχει. τους εφοπλιστές θα σου πω, Ά. για το μνημόνιο θα Ά. σου πω, για τις συλλογικέ συμβάσεις θα σου πω. Θες να πω κι άλλα? Όχι, θες κι άλλα. Για τον Εύκα θα σου οπότε. πω, οπότε. να πω κι άλλα. Οπότε. Οπότε βγάζουμε έξω το Τζίπρα, κάνει κυβέρνηση ο Κουτσούμπα με όποιον λάμπλον θέλει και εγώ τον ψηφίζω, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, γιατί έβγαλε τον Ανδρουλάκη. Τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Που είναι αδικημένο βεβαίω. Το Πασόκι είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Εγώ προτείνω Ανδρουλάκη με βελόπουλο και βαρουφάκι. Πρέπει να Τέλειο είναι, α, σκέψτε α, το, κάνε λίγα δευτερόλεπτα να το σκεφτεί. Περίμενε, περίμενε. Λοιπόν, εγώ έχω να συγκρίνω αυτή τη στιγμή τον Τζίπρα που κυβέρνησε και το Μιζοτάκι που κυβέρνησε. Κατάλαβε. Εγώ εύχομαι ο Κουτσούμπα να βγει, και σου μιλάω λέει, εμένα. με ενδιαφέρει Ωραία σύμφωνη Άρα αφού κυβερνήσαν είμαστε ευχαριστημένοι και συνεχίζουμε με κάποιους από αυτούς που κυβερνήσανε Ωραία Ο εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ποιο θα με κυβερνήσει. Εγώ έχω πρόβλημα. Δεν γίνεται να δουλεύω 12 ώρε εγώ, 12 ώρε η γυναίκα μου και να πηγαίνουμε τρει μέρε διακοπέ. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Και είμαι και ιδιοκτήτη. Για να την πουτάνα μου. Μίζερο είσαι. Μίζερο και, και γύφτο. Γι' αυτό τρει διακοπέ. Δε το ολιστικά. Εγώ είμαι και γύφτο. και Μέρε που πήγα τι διακοπέ, τα κλεφτά. Θα μου τη σκληρώσει ο γαμυμένο, θα μου τη σκληρώσει. Η κυβέρνηση, όπω η κυβέρνηση, όπως νομίζω υποπτεύεται ο κόσμος, είναι μια κουρελού. Νομίζω δεν το υποπτεύεται πια. Είναι σίγουρος, είναι πεποίθηση, εδρεωμένη βαθιά μέσα στον καθένα. Γι' αυτό που λέει ο κύριος Χατζηδάκης και μιλάει για το ότι το υποπτευόμαστε. Είναι λίγο πιο βαθύ και πιο σοβαρό το πράγμα. Αλλά δεν έχει σημασία, μην το χαλάσουμε τώρα. Υπάρχει το θέμα των παρακολουθήσεων, όπω όλοι γνωρίζουμε. Η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα δεν πολύ απαντά. Δεν έχει απαντήσει γιατί παρακολουθούσαν τον Αδρουλάκη. Στην αρχή δεν τον παρακολουθούσαν, μετά ήταν παράνομο, μετά ήταν νόμιμο. Θα τον ενημέρωναν, αλλά δεν υπάρχει φάκελο που να τον ενημερώνει. Δεν ξέρει κανεί τι έχει γίνει. Σίγουρα δεν ξέρει ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μουτζωτάκη. Αυτοί που ξέρανε του έδιωξε και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ. Ωραία, και ω αντιπερισπασμό όλο αυτό βγαίνουν σε δημοσιεύματα, εφημερίδε, κανάλια και οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου λένε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούσε. Αυτό που γίνεται πάντα. Και έχουν βγάλει και, και τον Μπιτσιόρλα, το στέλεχο στο παλιό, και μετά υπουργό, νομίζω, να αναπληρωτή οικονομικών. Ότι παρακολουθεί το και αυτό. Και βγαίνει και ο Λαφαζάνη σε συνέντευξη και λέει ότι και εμένα με παρακολουθούσαν. Και εκεί αρχίζει η Εμένα με παρακολουθούσε συστηματικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Από δύο υπηρεσίε, γιατί δεν υπάρχει μία υπηρεσία που κάνει παρακολουθήσει, Μία από την ΕΙΠ και μία από το ο, περίφημο τμήμα προστασίας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματο της γενικής ασφάλειας. Αυτό το τμήμα το ίδρυσε ο κύριος Σιμίτης και το αναβάθμισε παρακαλώ με εξοπλισμό και προσωπικό ο Τσίπρας. Νομοθετικά το αναβάθμισε. Λοιπόν αυτό το τμήμα με παρακολουθούσε εμένα συστηματικά Με κατέγραφε, με βίντεο σκοπούσε, με μαγνητοσκοπούσε, γιατί θεωρούσε ότι με τη δραστηριότητά μου την κινηματική βλάπτω το δημόσιο συμφέρον και τη δημοκρατία. Μην χαθούμε να μείνουμε σε αυτό, ότι παρακολουθεί το τότε με εντολή Τσίπρα ο, Λαφαζάνης, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, επειδή είχε κινηματική δραστηριότητα. Ήταν υπουργός, να θυμίσω, ο Παναγιώτης Λαφαζάνη τότε, αλλά αυτό δεν... Ε, Μπορούσε στο συστημικό τότε κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ανεκτό. Τον είχαν διορίσει υπουργό. Για 6 μήνες ήταν υπουργό. Και παρόλα αυτά τον παρακολουθούσαν γιατί παίζανε και άλλα θέματα. Γιατί δεν τα έχει πει αυτά ο τόσα χρόνια είναι ένα ωραίο ερώτημα. Δεν θα μα απασχολήσει. Δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Αυτό το κομμάτι μα άρεσε. Και μάλιστα από δύο υπηρεσίε όπω είπε τον παρακολουθούσαν. Όχι από μία υπηρεσία γιατί υπάρχουν θέματα. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Ένα κομμάτι που μα άρεσε ήταν αυτό και ένα άλλο αυτό που ακολουθεί που μιλάει για του αγωγού που είχε υπογράψει τότε ο Λαφαζάνης στη Μόσχα που είχε πάει. Αν θυμόσαστε, είχαμε, θα μα έδινε η Μόσχα, θα μα έσωσε γενικώ. Δεν μα έσωσε, δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό. Ε, είχε και τα δικά τη η Μόσχα να κάνει. Αλλά όμω πληροφορούμαστε τώρα, θα το ακούσετε και εσείς, ότι ο Τσίπρα εξαπάτησε του Ρώσου. Εσάς σας παρακολουθούσαν και όταν ήσασταν Υπουργό Ενέργειας, Ανασυγκρότησης και τα λοιπά. Με παρακολουθούσαν ειδικά για τη δραστηριότητά μου με τον αγωγό φυσικού αερίου που υπέγραψα στην Αγία Πετρούπολη 16 Ιουνίου με, ο οποίο θα παίρνανε από τη χώρα μας με ρώσικο φυσικό αέριο. Ο μεγαλύτερος σχεδόν αγωγός στην Ευρώπη που θα υποκαθιστούσε τον Nord Stream 2 διότι δεν θέλανε οι Ρώσοι να περάσει το φυσικό αέριο από τους Γερμανούς διότι δεν τους είχαν εμπιστοσύνη για το ρόλο τους στο γενικότερο. Προτιμούσαν να περάσει νότια το φυσικό αέριο προς την Κεντρική Ευρώπη και γι' αυτό τον ονομάσαμε τότε Νότιο Ευρωπαϊκό Αγωγό. Πέρασα συμφωνία η οποία μόλις έφυγα εγώ από το Υπουργείο Ενεργείας λόγω του Τρίτου Μνημονίου Αυτήν την συμφωνία την πετάξαν στα σκουπίδια κυριολεκτικά. Και εξαπατήσανε του Ρώσου. Ο κύριο Τσίπρα. Του εξαπάτησε. Γενικώ οι Ρώσοι είναι για να του λυπάσαι. Γιατί και του βλέπει. Βλέπει τον Πούτιν τώρα. Βλέπει του Ρώσου. Του ξέρει. Το σύστημα και την πολιτική ελίτ, την πολιτική εξουσία. τη δύναμη που έχει αυτή η χώρα. Νομίζω είναι πιο ισχύρη και από τι άλλε χώρε. Γιατί στο έδαφο τη και στο υπέδαφο τη υπάρχουν τα πάντα. Είναι η πιο αυτάρκη χώρα του πλανήτη. Όλε οι άλλε, οι δύο μεγάλε δυνάμει Κίνα-Αμερική, από τη Ρωσία τροφοδοτούνται ή από άλλε πηγέ. Και κατάφερε ο Αλέξη Τσίπρα που είχε τι αυταπάτε μαζί με το Λαφαζάνη να εξαπατήσει την Ρωσία. Αυτά τα λέει ο Παναγιώτη Λαφαζάνη, τα ακούμε, τα σημειώνουμε. Άλλωστε τον παρακολουθούσε για κάτι τέτοιε απόψει από δύο υπερεσίε. Τι κάνουμε όταν έχουμε COVID, ποια τεστ κάνουμε του φαρμακείου ή το άλλο που είναι λίγο τη πλάκα. Αλλιώ ποιο είναι το άλλο, το PCR. Αυτό. Στην Κίνα δεν κάνουν μόνο οι άνθρωποι. Θα δείτε ένα βίντεο όταν το είδα, αγανάκτησα πώ στην Κίνα υποβάλλουν PCR τεστ ακόμη και στα ψάρια. Ακούσε εσύ. Μη γελάς. Θα το δει, υποχρεωτικό είναι. Στα αστρακοειδή και στα ψάρια. Για να μην κολλήσουν κόμπι τι Στην Κίνα, ναι, θα το δείτε με τα μάτια σε, εγώ τα λέω. Το δείχνουν τα, τα πρακτορία, μόνο στην Ελλάδα τα δείχνουν αυτά. μένα είναι όλα. δεν τα αποκαλύπτουνε. Καλά που και, και τα αποκαλύπτει και εγώ είχα πάει προχθές για ένα PCR μπροστά μου ήταν δύο τσιπούρες στη σειρά <χει> να κάνουν και αυτές PCR όχι το απλό του φαρμακείου, αυτή τη βλακία το άλλο, το κανονικό. Βέβαια με το, με το φαρμακείο καταγράφεσαι και με το PCR βέβαια. Αυτά λοιπόν τα αποκαλυπτικά γιατί τα κρύβουνε, τα θάβουνε ενώ είμαστε εμείς εδώ για να λέμε ποιες είναι οι παρακολουθήσει, ποιος παρακολουθείται από τις υπηρεσίες για την κινηματική του δράση ποιος κάνει PCR στα ψάρια για να μην κολλήσουν οι ψαράδες από τα ψάρια Γενικώ, υπάρχουν θέματα στον πλανήτη και ευτυχώς υπάρχουν Έλληνες συμπολίτες μας ηγέτες Και όχι μόνο αυτοί οι δύο και άλλοι πάρα πολλοί που αποκαλύπτουν τις αλήθειες που τόσο ανάγκη τους έχουν. Και ο κύριος Κονόμου σε αυτούς που μας λέγει την επάρκεια της κυβέρνησης για το πόσο άσχημα θα πάνε τα πράγματα. Και ένα σωρό άλλοι πρωταγωνιστές εδώ συνεργάτες μας βασικοί και καθημερινοί. Καλύτερες συνεργάτε όμως από αυτούς για μας εδώ είναι ο Λαός. Μπάμπο! Μωρίς είσαι χαμένη, το έβγαλε το καλοκαίρι Ναι <Και> <Πε>, Μία-μία τη περνάς τις πίστες ε? Μπράβο λέω, πάντα τέτοια, ζωή να έχει. <Και> Μπάμπο, επειδή <Και> τα έχω χάσει με τα χρόνια, πόσο χρόνο είσαι Ε, εντάξει <Και> Στρογγυλό Ε Άκαλε, νόμιζα πιο σημαντικά, εντάξει, εντάξει, την έχεις τη βασίλισσα Ε, <Και> Να φάω τι δύο άλλες. Ποιες είναι οι άλλες δύο? Αυτές που σου λέγανε χτες. Έτσι. Πάμε γερά μπάμπο. Εγώ έχω ποντάρει σε σένα. Με προδώσεις. Γκανιάν, όχι, γκανιάν. Όχι όχι, όχι, όχι. Πάντα τέτοια. Μπράβο μπάμπο. Γερά. Πάμε γερά με τσαμπουκά. Ναι. Φιλιά να δω στο θύμιο. Πέρασες καλά το καλοκαίρι. Oh. Oh. Oh. Oh. Όχι πολύ. Είχα διάφορε. Πριπέτειες Δηλαδή ε, κάτι έπεσα, κάτι έκανα μια ανεχίληση Μη μου πας από πέσιμο τώρα ξαφνικά Ο, Όχι, όχι, θα το προσέξω Α, ήτανε και το να που ήτανε μέσα στο χώμα, καταλαβαίνω <ΣΣ2> <ΣΣ1> Να προσέχεις μπάμπο, να προσέχεις Ναι, αγόρι Άντε, να είσαι καλά Ευχαριστώ Γεια σου, γεια, γεια. Ναι. Χριστίνα μου. Όχι. Μοιάζω για Χριστίνα. Α, δεν άκουσα καθόλου. Δεν πειράζει. Ποιος είναι. Είναι εκεί κυρία Δημονίτσα. Καρτέρια από τέμπο. Ποιος. Καρτέρια από τέμπο. Μα Α, ναι. Θα σας αφήσω λίγο στο καρτέρι, ε, Γιατί η Χριστίνα δεν μπορεί τώρα. Ναι, εντάξει. Θα την καλέσουμε μετά. Ευχαριστώ πολύ. Είστε τα παραπολιτικά καλησπέρα. Ναι, είμαστε. Καλησπέρα. Μπορείτε να μου πείτε ποια ώρα βγαίνει η εκπομπή με τον κύριο Βερβελέ και τον κύριο Κότσο μαζί πάνω αυτή. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχει αρχίσει ακόμα η εκπομπή τον. Μπορεί να έχει αρχίσει η εκπομπή των. Ναι. Πάρτε μετά τι δύο, μπα και ξέρει κάποιο άλλο, γιατί εγώ μεσάνυχτα. Πού ε... δεν έπεσα στο σταθμό, παρακαλώ. Έπεσα το σταθμό, Τώρα. πρέπει να όλοι. Πέρναγα από okay. δώσω σήκωσα το τηλέφωνο. Τι πάει να πει. Εγώ Πάρτε είμαι ο υπεύθυνο IP. Το, το λέω το λεωφορείο, περιμένετε κι εσεί δεν περνάει το λεωφορείο από εδώ. Κάτι. Δηλαδή πέρα στην πλάκα υπάρχει περίπτωση να μάθω. Α, Μετά α, τις α, δύο α, αν θέλετε θα τα μάθετε όλα, Έχω τον άνθρωπο α, που, α, που τα ξέρει. Α, ωραία, χίλια ευχαριστώ. Εγώ χίλια ευχαριστώ, Α, να συγγνώμη να... εγώ πρώτα. Όχι, εντάξει τώρα, μεταξύ μα τώρα, ε, Μεταξύ μα τώρα, τόσα χρόνια σωστό. Ε. Ε. Έλα, γεια. τόσα χρόνια, χρόνια γνωστή. Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια. Γεια σα. Έλα, ρε φίλε, τι κάνει. ξέρει για τον πρόεδρο του Γιατί. ότι θα Ο Λοβέρδο. Και θέλω να το βρει αυτό το αποκαρδιωτικό του τέλο μετά τι εκλογέ. Ότι ήταν σίγουρο ότι θα βγει. Είχατε δεδομένο θα περάσει στο δεύτερο γύρο. Ναι, ναι. Τώρα τι πάθαμε! Γιατί η κυβέρνηση παρακολουθούσε, άκουγε, έβλεπε τι δημοσκοπήσει αυτέ μέσω του Πρένταντορ και με αυτόν τον τρόπο έδινε μπόνου στο Λοβέρδο και του έδινε και. Ναι, αλλά και δημιουργία... δεν πήγε καλά, δεν μπορώ να καταλάβω, κάτι συνέβη. Δεν πήγε καλά, γιατί ο κόσμο έχει καταλάβει τι μαλάκα είναι. Ο άλλο είναι μαλάκα που παρακολουθούσε. ένας μαλάκας να ειδοποιήσει τον άλλο το μαλάκα. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή. Πολλοί μαλάκε μπήκαν και δεν έγινε η δουλειά. Αυτό φοβάμαι. Ακριβώς. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι τι εκλογέ θα πάμε με ένα πολύ πρακτικό δίλημα. Χάο ή χάο. Και αύριο το Β. Σήμερα είχαμε το Α από τον Άδωνη. Χάο ή χάο, μπάμπη Παπαδημητρίου. Διαβάζω διάφορα έτσι ωραία δημοσιεύματα για τι κυρώσει που έχει λάβει ο δυτικό κόσμο και η Ευρώπη κυρίω κατά τη Ρωσία λόγω του πολέμου. Αυτέ οι κυρώσει λοιπόν έχουν φέρει στην Μόσχα κέρδη 158 δισεκατομμυρίων ευρώ. τόσα τα υπολογίζει το κέντρο έρευνα για την ενέργεια και τον καθαρό αέρα με 158 δισεκατομμύρια ευρώ παρά το ότι έχει μειωθεί η ζήτηση από τις χώρες της Ευρώπης ή την έχει μειώσει η ίδια η Ρωσία παρόλα αυτά όμως επειδή έχουν ανέβει οι τιμές μέχρι στιγμή, πέρα από τα όποια εδαφικά κέρδη θα έχει στην Ουκρανία μέχρι στιγμής λόγω των κυρώσεων που έχει πάρει κόσμο Κόσμος και η πρώτη Ευρώπη έχει 158 δισεκατομμύρια ευρώ. Κέρδη μέσα σε ένα εξάμηνο. Οπότε είναι από το Φλεβάρι που ξεκίνησε ο πόλεμο. Και έτσι λοιπόν, εμείς εδώ, οι Φοντερ Λάιεν, τα συμβούλια, παίρνουν κυρώσει, λαμβάνουν μέτρα, ποινέ. Και με έτσι με ωραίο ύφο τα παρουσιάζουν όλα αυτά. Ότι θα πληρώσει η Ρωσία και θα καταλάβει τι σημαίνει Ευρώπη και ο δυτικό κόσμο. Και του έχουμε κόψει εμεί στα McDonald's, την coca κάτι τσάντες εκεί και κάτι απίπλα. Αλυσίδε Και αυτοί εδώ μας κόβουνε σιγά σιγά και λόγω της πολιτικής της Ευρώπης το ρεύμα, το πετρέλαιο, το σιτάρι. Έτσι λοιπόν θυμήθηκαν πόσο ωραία είναι τα πράγματα στο κοινό μα σπίτι. Η όσμωση με τον τόπο μας και την ιστορία του αποτύπωνε και την απόφαση της τότε ΟΚ να αναδειχθεί εκτός από ένα σχήμα οικονομικής συνεργασίας και σε έναν υπερεθνικό φάρο δημοκρατίας. και σε έναν υπερεθνικό φάρο δημοκρατίας προορισμένου να απλώνει διαρκώς το φως του και να ενώνει μεταξύ τους τις ακτίνες του. Κάει, κα! Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας Σε το το παλιό σπίτι Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας Σε το το ρημάδι Θα το κάνουμε αυτό το σπίτι καλύτερο. Επαναεπιβεβαιώθηκε η κοινή πίστη στο όραμα της Ενωμένη Ευρώπης, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Η Θεά Ευρώπη έχει ελληνική καταγωγή. Συνεχίζει να ταξιδεύει στις χώρες μας και να προστατεύει την υπηρό μας. αισιόδοξοι πάντα μαζί ζητά να βαθύνουμε τη δημοκρατία την ελεγγύη <Ρι> και τους δεσμού μας για πιο ευτυχισμένους πολίτες με πιο δίκαιες κοινωνίες <Ρι> με πιο δίκαιες κοινωνίες <Ρι> πολύ καλό το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε <Ρι> ας κρατήσουμε αυτό το ωραίο ο μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα το σπίτι και το Σαμαρά πάλι για το σπίτι για τι δίκαιες κοινωνίε.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 Each and every highway And more Much more I did it I did it my way Regrets I had a few But then again I did what I had to do. Тебеусно фраксинатра, алайн мазиметон павароти я ти сан симера 6 аптаври 2007, Ф2 павароти I did it, I did it my way αυτούς τους γίγαντες σα αποχαιρετούμε τα υπόλοιπα αύριο μόλις τελειώσει το τραγούδι μπαίνει ο λαός γεια σας Όλε να κλείσω ένα Εμένα. που άκουγα. Εμένα? Εσύ, μαλακάς. Κλείσε με. Ε, εντάξει, κάνω και εγώ την αυτοκριτική μου. Όχι, ε, άκουγα ένα, το ραδιόφωνο γι' αυτό. Βγαίνω λοιπόν, και στο α... ραδιόφωνο. Ναι. Βγαίνει και στο ραδιόφωνο. Ραδιοφωνική έκδοση, μαλάκα. Δεν σε ακούμε τι άλλε μέρε. Τι έχει ο Έχω προειδοποιήσει σε σειρά συνεντεύξεων μου τον ελληνικό λαό ότι εισέρχεται η Ευρώπη, άρα και η Ελλάδα, στην πιο, -πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942. Να κάνω ένα συλλογισμό, μικρό, γρήγορο. Αυτό φοβόμουν. Λοιπόν, έρχεται ένα παρεμπιπτόνιο χαμηλό, το οποίο το ξέρουν ότι δεν είναι και τόσο ισχυρό. Το βαπτίζουν ισχυρό έτσι ώστε να έρθει και επειδή δεν έχουμε τίποτα σε κανένα επίπεδο, σε υγεία, παιδεία και όλα αυτά, και να γίνουν καταστροφέ. Και α πούμε, είδατε τι είπα. Έρχεται μεγάλο. Με τα κανάλια μαζί κτλ. Φοβερό. Uh -huh. Θα με ανοιχτείς φέτο Απόστολε. Θα σε ανοιχτώ και θα τα ανοιχτούμε όλα. Θα σε αποφύγω και... όσο γίνεται, να ξέρεις. Έχω, έχω την κάνουλα και ανοιγοκλίνω. Τι θέλετε, μαραγκές, μαγκές στη Ρωσία, πάλι η αρκούδα είναι. Θα σας γαμπείς, ηλίθιοι και εμεί θα λυπηρώσουμε πιο πολύ απόλυση, πιστεύουμε το πιο καλό. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκαμε. Άκουσα το τίμιο τώρα και θεληπήθηκα εκεί που να πάρω τηλέφωνο. Με λυπήθηκε. Ναι, είπε. Κάθεσε λυπημένο μπροστά στο μικρόφωνο. Εγώ? Μαλακίε λέει. Ναι, έτσι είπε ο φίλη. Κάθεσε λυπημένο μπροστά στο μικρόφωνο και περιμένει να σου πάρω τηλέφωνο. Και δεν να λυπάμαι καθόλου. Τηλέφωνο. Τίποτα. Να μην. Δεν σε λυπάμαι. Ε, ούτε να εγώ καθώς. λυπάμαι. Μπράβο, αγόρι μου. Πώς θα πέρασε. Ωραία. Μπράβο. Εμεί θα πάμε 19 του μηνό στην Ελυψό, χωρί σπα. Να γλιώσουμε στη, στη φιλιό, τη μαμά τη άντα και μετά να κατεβούμε φεστιβά. Ωραία. Άσχετο. Άκου. Φοβόταν να μ ο κομμουνισμός στην Ελλάδα και ζουν με κουπόνια. Είμαστε υπερήφανοι για τις ιδέες μας και για αυτά που πιστεύουμε. Νικήσαμε τον κομμουνισμό στον πλανήτη. Αλλά ήρθε η νέα δημοκρατία και ζουν με power pass. Μην τα λέτε κουπόνια ούτε επιδόματα. Ακούγονται άσχημα. Να, αυτά πάλι ακούγονται. Πας. Γι' αυτό βάλε pass, pass, fuel pass, power pass, power με την αράδα power. σου να πας, bypass, όλα αυτά Έ, Έτσι ακριβώς, όλα είναι σε pass και στο διάβολο να πα να πεις τον Μητσοτάκη μαζί με όλη την παρέα του Αυτό έπρεπε να το προβλέψω ότι θα φτάσει εκεί με τις μαλακές που είπα Κατεβαίνω εγώ υποψήφια τώρα με τους σε εδώ στη Ράμα, θα γίνει πανικό. Πρέπει να πάρουμε το σωματείο οπωσδήποτε Τους συνταξιούχων, το πάρτε το Θα το πάρουμε, το πάμε και θα πηγαίνουμε διακοπές στο τρέντι εκ li intervenni Πολύ τρεντή, μια εκεί που είναι Ωραία, χαμό θα γίνει μο... εδώ πέρα. Θα γίνει παρτάρε, παρτάρε. Παρτάρε με τα μπαστούνάκια και τα φαρμακεία. Έτσι. Εγώ είπα να του φάμε στου γυμνιστέ. Αυτοί θέλουν εκείνοι να έρθουν στην επεισόδια. Τι γυμνιστέ, μωροί είμαστε και να σένονται τα τσουτσούνια στην άμμο και τα βυζιά. Άστο. Καλή Λέτε, για του ηλικιωμένου, όχι για τα... του ηλικιωμένου. Για του ηλικιωμένου, λέω. Άσε να φοράει ένα βρακή να το κρατάει. Άσε να τα χαρούν, οι άνθρωποι. Καλαιτεί να χαρούν. Άσε να φοράει ένα βρακή και να τα κρατάει. Άστο. Και μια κοιλώτα καλοκαιρινή. Λες, ε. Ε. Καλά, καλά. Όλοι καλά. Όλοι καλά. Έγινε, τα λέμε. Καλή αρχή, καλή σεζόν. Φιλιά στο θύμιο, ραντεβού στο φεστιβάλ.